Αυτέ οι προκομμένε γυναίκε να το κάνουν αγνώριστο, κυριολεκτικά να το καλοποιήσουν. Το έκαναν και από περιέργεια, να δουν ω που έφταναν τα δυνατά του ή τα δυνατά εκείνη, το έκαναν όμω και για να την ξεφορτωθούν να την στείλουν σε άλλο σπίτι. Την έντισαν λοιπόν με κάτι παλαιικά γλυκά ρούχα σε καστανό, μαύρο και σκούρο κίτρινο, κατηθέδε όλα που τα μεταποίησαν επακριβώς το σώμα της, γιατί ναι, μεν καμιά στο σώμα τους δεν ήταν παχιά και μεγαλόσωμη, αλλά και καμιά τόσο αδύνατη που να μην ξεχωρίζει, όπως φλιαρούσαν σαν αληθινές μοδίστρες, ο λαιμός από τους ώμους. Το νοσταλγικό εκείνο φόρεμα μετά τις εξαντλητικές πρόβες και πριν το φορέσουν τελειωτικά επάνω της, το κράτησαν για λίγο στον αέρα. «Άσε με να το δω! Άσε με να το αντικρίσω λίγο ακόμα!» σκουντούσε και φώναζαν η μια την άλλη, σαν μάνες που τις αφοχώριζαν για πάντα από το παιδί τους. Και συνάμα ευθυμούσαν, ξεκαρδίζοντας τα γέλια, ούτε εκείνες ήξεραν γιατί. Ίσως ευηδή, θα ερχόταν εφαρμοστό αυτό το ρούχο Και σε ένα μικρό κορίτσι Στην εξαϊλωμένη Ιουλία τους ας πούμε Εκτός μόνο που θα έβλεε κάτω ποδόγυρος Μισό και παραπάνω πύχη Με τα περισσεύματα από τα του Θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα δεύτερο φόρεμα σχεδόν Αλλά για ποια Για την πέτου πάλι Σου το ένα της έλεγαν Το ίδιο και με τη μεσά τη ζακέτα Που είχαν για χάρη της την κράτησαν κι αυτοί στον αέρα, ξαναείπαν τα ίδια, ξαναγέλασαν, αναστέναξαν. Κι όμως πάνω στη μοίρα αυτά τα ρούχα αναδείχτηκαν όπως τα μαργαριτάρια στον λαιμό μιας φτωχοντημένης. Για τα δόντια της εν δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Παρέμειναν κρίζα και κούφια σαν θρύψαλα από απολυθωμένες τάχτες. Όλοι σταυροκοποιούνταν για το πώς έτρωγε με αυτά τα δόντια χωρίς να παρασύρονται κι αυτά μαζί στο μάσιμα. Για τούτα εδώ δεν υπάρχει θεού θέλοντος, τις είπαν οι γυναίκες. Λυπούμαστε, αλλά μια συμβουλή. Ακόμα και αν πει το νέο όπως το Λάκκος, μην το χαμογελάσεις, θα το πάρει πίσω. Η μοίρα για να της εκδικηθεί λιγάκι, χαμογέλασε στις ίδιες. Κάτι χρόνια μετά θα περνούσαν στο στόμα της καινούρια δόντια, ψεύτικα. Είχαν πέσει όλα τα δικά της. Μα τα ούλα της στο μεταξύ είχαν τόσο ψηθεί και σκληρήνει και τόσο δεν μπορούσε να υποφέρει αυτά τα κόκαλα που όταν ήθελε να φάει τα και τα ξαναφορούσε όταν χώνευε, όταν γινόταν πάλι του κόσμου τούτου. και τι ηρωνία στην κάτω μεριά του στοματός της ένα δόνκι από τα δικά της ένα και μοναδικό είχε μείνει απρόσβλητο από τα δεινά και την κακοζωία της τόσα χρόνια απρόσβλητο εντελώς και φαινόταν ήταν μπροστά μπροστά λίγο αριστερότερα από το κέντρο χερό, κάποσμητερό, μεγάλο ιδίως αφού έθυναν ή έλειπαν όλα τα άλλα καθόλου σάπιο και θεό Παράδοξο από μινάρι, θα λέγαμε, μιας φυλής που καταποντίστηκε. Η οδοντοστοιχεία, λοιπόν, που τη πέρασαν ήταν λιψή κατά ένα δόντι και έλεγαν πως στην πραγματικότητα με ένα δόντι έτρωγε πάντα η μοίρα με αυτό. Για τα μαλλιά της, ωστόσο, έγιναν θαύματα, Κάποια από τα φάρμακα της δωδεκάχρονης πια Ιουλίας... από εκείνα τα θεόπικρα χάπια και σιρόπια... που σε μικρές δόσεις έπαιρνε ακόμα για τα μαλλιά της... για να μην σταματήσει η καινούρια τριχοφυΐα της... αν τ' άκουγε αυτό όπως το λάκκος. Οφέλησαν σε ανέλπιστο βαθμό την μοίρα. Μέσα σε δυο μήνες αφού του βρέθηκε με το σπαθί σε αυτό το σπίτι... και με εκείνο το ανάριο τρίχο στην κεφαλή της και της έδωσαν να μερικά από τα εν λόγω φάρμακα ή θα τις πέσουν και οι τρίχες που έμειναν, σκέφτηκαν, ή θα φυτρώσει και καμιά καινούρια, το κεφάλι της φούντωσε κυριολεκτικά. Η Ιουλία την κρυφοκίταζε σκανδαλισμένη, οι άλλες ξεφυσούσαν. Και εκείνη την ημέρα που θα ερχόταν όπως το Λάκκος να τη ζητήσει, η κλειτία σε μια στιγμή μεγαλοθυμίας, με σε εκλέτης στο στήθος της, είχε πατήσει τα τριάντα και παρότι καλονί μπροστά στην μοίρα, κανένας δεν είχε έρθει για αυτήν, αποφάσισε να της κάνει ένα γαμήλιο δώρο, ένα τέλος πάντων από εκείνα τα καλά που τα κάνεις και τα ρίχνεις στο γυαλό, να της γουρίνει τα μαλλιά γιατί μπορεί να είχε γεμίσει μαλλιά το κεφάλι της μοίρας, μα ήταν τόσο ίσια και άχαρα που, αν την έβλεπε οποιοςδήποτε άλλος από τον αποστολάκο, θα σκεφτόταν, τι είναι αυτές οι σκούπες του κεφάλι της, μαλλιά δεν έχει. Και βέβαια υπήρχαν τα μαντήλια για τις γυναίκες, που κάλιστα μπορούσαν να κρύψουν και ένα φαλακρό κεφάλι ή οποιαδήποτε ατέλεια εκεί, μα όχι και για εκείνες που επρόκειτο να τις δει για πρώτη φορά ο υποψήφιος γαμπρός. Όχι για την υποψήφια νύφη. Αυτοί οι δυο έπρεπε να φανούν διακαλύπτου κεφαλής, αφού και η μετρούσε ως προσών ή μίων σε ένα συνοικέσιο. και αν ο συγκεκριμένος Απόστολος δεν είχε το παραμικρό περιθώριο να παραπονεθεί για τα μαλλιά της οποιασδήποτε μοίρας, αφού η δουλειά γινόταν στο σπίτι του Χριστόφορου, αυτοί έπρεπε να φροντίσουν και για τούτη την λεπτομέρεια. Κι όλα θα ήταν πιο εύκολα... αν αυτά τα ανέλπιστα μαλλιά ήταν μακρύτερα... ώστε να της τα τυλίξουν σε κοτσίδα πάνω από τον αυχένα της. Μα η ίδια με ένα ψαλίδι πήγε και τα άκοψε πριν λίγες μέρες... γιατί, λέει, την εμπόδιζαν, της έμπαιναν στα μάτια. Πετούσαν λοιπόν του κόσμου οι ουρές και αυτό, όπως είπε ο οικοδεσπότης, δεν ήταν εύπρεπές. Γι' αυτό την πήρε η κοντά σε μια φωτιά... Πήρε και ένα μακρύ, λεπτό σίδερο και της φανέρωσε ένα από τα μυστικά της ομορφιάς του καιρού εκείνη. Κατσάρωσε τα ίσια σαν πράσα μαλλιά, πυρώνοντας κάθε τόσο το σίδερο στη φωτιά και τη λίγοντας αυτό μια-μια τις αδέσποτες τούφες. Η εργασία πήρε χρόνο και καλά που σκέφτηκε η κλητία να την αρχίσει σχετικά νωρίς, όταν οι άλλες γυναίκες ήταν ακόμα σκυμμένες πάνω από το μαβί με τους κίτρινους φασιανούς στο στήθος φόρεμα. Η δε μοίρα φοβήθηκε πως θα της κάψει τα μαλλιά με αυτό το όργανο... μα όταν είδε τα πρώτα επιτεύγματα σε ένα καθρέφτη... κάθισε φρόνημα κάτω από τα χέρια της κλιτίας και δεν ξαναμίλησε. Άλλωστε η κλιτεία ήξερε μέχρι ποιο σημείου έπρεπε να καεί το σίδερο... ώστε να κατσαρώσει τις τρίχες χωρίς να τις κάψει. Χρόνια τώρα σκούρενε τα δικά της μαλλιά... Τα μπροστινά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, εφόσον ούτε αυτή είχε αξιωθεί να γεννηθεί με βοστρίχους. Κάποιες τρίχες φυσικά δεν γλίτωσαν το τσουρούφλισμα και μύρισε το δωμάτιο καμένο, μα τι ήταν κάποιες μπροστά στις τόσες. Ο Απόστολος από την άλλη μεριά τις ίδιες εκείνες ώρες δεν είχε κανέναν να τον φροντίσει Μα ισχυρίστηκαν κάποιοι πως τον είδαν ένα ζεσταίνι νερό σε ένα μεγάλο καζάνι πίσω από το εργαστήρι του και να μπαίνει εκεί μέσα όπως τον γέννησε η μάνα του Η παγωνιά τρυπούσε τα κόκκαλα και αυτός δός του να σαφουνίζει το λαιμό και τα μπράτσα του με μια πράσινη πλάκα Που κάθε τόσο την έχανε στο νερό Και βουτούσε ως κάτω να την ξαναβρει Αλλά να δεις λαχτάρα είπαν Όταν υποψιάστηκε Πως κάποιοι τον κοιτούν κρυφά Παρότι είχε λάβει απίθανα μέτρα Για να αποφύγει κάτι τέτοιο Κόντεψαν να μην ξαναβούν Το κεφάλι του να πιένει από τα νερά Κόντεψαν να τον χάσουν Τόσο ντροπιάστηκε Ή φοβήθηκε Ή πόλεσε η φοβηθηκε η η ψυχη του Και οι τρίχες της Σάλεβαν στην επιφάνεια σαν μαύρα χόρτα Τον λυπήθηκαν πως το Και του φώναξαν Από στο λάκο φεύγουμε Φτιάξουμε την ησυχία σου Και για να τους πιστέψει Πήδησαν κι έφυγαν με φασαρίες και φωνές Όσο αθόρυβα είχαν φτάσει Άκουσαν ένα κλουκλουκ πίσω τους Και δεν κατάλαβαν Ξεθάρεψε και έβγαλε το κεφάλι του έξω Ή τον είχε τραβήξει ο πάτος Χύρισε ο ένας να δει «Δρόμο», σφύριξε στον άλλον Έβγαλε το κεφάλι του «Αραβώνες θέλει, όχι να πνιγεί» <Συσχύ> Δυο μεσόκοπι τα έλεγαν αυτά στην αγορά Όχι ανήλικα παιδιά Τα παιδιά τον σεβάστηκαν περισσότερο μια τέτοια μέρα ταν έτοιμα στο μεγάλο ψηλοτάβανο δωμάτιο Βαριά από μια ρόδινη θαλπορή και αδυμονία Η φωτιά λαμπάδιαζε η τύχοι γύρω γύρω Είχαν σκεπαστεί με κόκκινα ή για να κρατούν τη ζέστη Και όπου να θα ακούγονταν τα βήματα στην αυλή Αν τους άφηνε ο αέρας να τα ακούσουν Ο Χριστόφορος δεν παρέλειψε να στείλει δυο συγγενείς του να φέρουν τον Απόστολο Εφόσον ούτε δικούς του συγγενείς ούτε φίλους είχε. Εκτός από εκείνα τα γερόντια Και φόσον ήταν μέσα στα τυπικά να συνοδεύεται από δύο μάρτυρες Και τα παιδιά της μοίρας επίσης αποφάσισε να είναι και εκείνα παρόντα στο προξενιό Αν και υπό κανονικές συνθήκες Τα παιδιά αποσίαζαν από τέτοια συμβάντα Έφερναν λέει η γρουσουζιά, πέδεμα Μα η μοίρα αγνοούσε τέτοιες προλήψεις Και ο οικοδεσπότης τα ήθελε και εκείνα «Θα χαλάσουν τη δουλειά», του είπε η αδερφή του υποληξένη, πιστή στις παραδόσεις. «Αποκλείεται να τη χαλάσουν τα παιδιά», της είπε εκείνος, έχοντας τα δικά του προαισθήματα. Άλλωστε δεν γίνονταν κάθε βράδυ αραβώνες ανάμεσα σε στοιχιά, ώστε να προεξοφλούν την επιτυχία ή την αποτυχία από τέτοιες κοινές λεπτομέρειες». Όσο για τη μαύρη δυστυχία που τύλιγε τον Απόστολο Τις τρίχες του Γι αυτό κανείς δεν είχε προετοιμάσει την μοίρα Σαν πως και εκείνη ρώτησε κάτι περισσότερο για το άτομο του Έτσι έμεινε κι αυτό στον Χριστόφορο Πήγε λοιπόν κοντά της τελευταία ώρα Και την ρώτησε σιγά Αν τις είπαν οι για τον Αποστολάκο «Τι να μου πούν» έκανε η μοίρα «Να σου πούν» της ξαναείπε ανυπόμονα Χωρίς να προσδιορίζει τίποτα. Μου είπαν Θεού θέλοντος ότι είναι καλός άνθρωπος και χρειάζεται μια γυναίκα στη ζωή του, είπε η Μοίρα, βάζοντα κιόλας κάτι από το μυαλό της, αφού ούτε αυτά της είχαν πει εκείνες. Τίποτα άλλο, την ρώτησε. Δεν θυμάμαι τι άλλο, είπε η Μοίρα. Μήπως έχει κι αυτός παιδιά. Αυτό δεν με πει... Όχι, όχι. Τα παιδιά δεν θα ήταν πρόβλημα, την διέκοψε. Τότε τι, τον ρώτησε. Είναι με ένα μάτι, με ένα πόδι. Τέμου δεν νοιάζει. «Και σένα, έτσι που με κοιτάς και πέφτει φωτιά στο μούτρο σου Μένα μάτι σε βλέπω, μια σκιά κόβει το στόμα σου Πέ μου ότι θες, δεν με νοιάζει Ας είναι και κατάσχημος, αρκεί να έχει ψυχή Ψυχή έχει και με το παραπάνω Κανείς δεν το φτάνει στην ψυχή Μα έχει και τρίχες, της είπε Πολλές τρίχες, δάσος Καταλαβαίνεις τι σου λέω «Και τι με αυτό, είπε η μοίρα σαν τ' άκουσε. Άφησε μάλιστα να περάσουν λίγες στιγμές για να το καταλάβει. «Και τι σαν έχει τρίχες. Δεν θα περνά έναν άτριχο» «Και ο προηγούμενος μου κακιά του ώρα είχε τρίχες». «Ναι, δεν ξέρω για δάσος, πάντως δεν ήταν άτριχος». «Αυτός είναι δάσος», της ξανατόνισε ο Χριστόφορος. «Ας είναι, θα γίνω κι εγώ πηγούλα», είχε την έμπνευση να του πει. «Ε, τα από εδώ και πέρα ας η Θεία Πρόνοια». «Περισσότερα δεν μπορώ να κάνω», μονολόγησε ο Χριστόφορος. Κέριξε <Κι> μια ματιά στους υπόλοιπους. Βρίσκονταν εκεί δύο θυγατέρες και ένας γιος του με την γυναίκα του, τα τρία παιδιά της μοίρας που έτρωγαν καλοντημένα και χτενισμένα ξυλοκέρατα κοντά στη φωτιά. Η πολυξένη βέβαια, που αντικαθιστούσε πλέον την έφθασε πολλά αν και όχι ως το σημείο να πλαγιάζει στην ίδια κάμαρα με τον χείρο αδελφό της, η Λιλή που μπενόβγαινε μην αποφασίζοντας τη στάση να κρατήσει και κάνα δυο ακόμα συγγενείς. Σύνολο με τον εαυτό του δώδεκα άτομα και τρεις οι άλλοι που θα έρχονταν δεκαπέντε. Πολλά πολλά. Συνήθως δεν ξεπερνούσαν τους 7 με 9 σε τέτοιες περιπτώσεις, μα ήταν και πάλι η θέα δικιά του να μαζευτούν κάμποση. Να πήξει λίγο ο αέρας Να γίνει ένα συνοθήλευμα Από φωνές και πρόσωπα Για να μην να ένιωθαν πολλοί μονάχοι Ή αλλιώτικοι Εκείνοι οι δύο Αναγκασμένοι να αλληλοκοιτάζονται Από την αρχή ως το τέλος Και όταν μπήκε ο Απόστολος Με κάπως κυρτή ράχη Και πεντακάθαρα μαύρα ρούχα Σφίγγοντας και ξεσφίγγοντας τα δάχτυλά του σαν να τσαλάκωνε χαρτιά ή να συνέχιζε τη δουλειά του στο εργαστήριο, συνοδευόμενος από τους άλλους δυο που ασυναίσθητα από συμπαράσταση κύρτοναν και εκείνοι, όταν στάθηκε για μια στιγμή πελαγωμένος και δεν ήξερε ποιον και τι να πρωτοκοιτάξει εκεί μέσα και τελικά σταμάτησαν τα μάτια του εκείνη, όλοι οι άλλοι του ήταν γνώριμοι, μόνο εκείνοι άγνωστοι άγνωστη και παράξενοι σαν το όνομά της Όταν επιτέλους ούτε αυτός ούτε εκείνη Άφηναν το παραμικρό στους υπόλοιπους να καταλάβουν Για το αν ήταν η πρώτη συγκίνηση που τους καφίλωσε έτσι Ή μήπως η πρώτη αμοιβαία απογοήτευση Τότε σηκώθηκε από την καρέκλα του ο οικοδεσπότης Ρέκτης ευθυτενής και πλάνος και πήγε κοντά στο νεοφερμένο για να προλάβει μια τυχόν αβαγισμένη υπόθεση ή να προκαλέσει μια πιθανόν καλύτερη τύχη. «Ε, φίλε μου», του είπα, ανοίγοντας τα χέρια και επιθυμώντας οπωσδήποτε να δώσει μια νότα ευθυμίας σε ό,τι ήθελε ήθελεν συμβεί. «Κανείς δεν σε συμβούλευσε, ύφασμα και γυναίκα, να μην διαλέγει νύχτα» «Ε, το συμβούλευσε», αναπάντησε δειλά ο Απόστολος, «μα τέτοιες δουλειές» Νύχτα δεν γίνονται καλύτερα Αυτό ευχαρίστησε πολύ τον οικοδεσπότη Νύχτα νύχτα συμφώνησε με έμφαση Βαθιά κολυμβήθρα για όλους Ε, τι λες κι εσύ η μυροφόρα Εκείνη έβαλε το χέρι της πάνω στους φασιανούς Και έδωσε σχεδόν απόκριση μαντίου Εμένα η νύχτα, είπε Κι όλα πήγαν κατευχήν η νύχτα τους ευνόησε Οι αντάβιες της φωτιάς Τους φώτιζαν όλους με τρόπο ελλειπτικό και μυστηριώδη Ο αέρας έκλαιγε σαν ίένα έξω από τα παράθυρα Τα τρία παιδιά της μοίρας αφού γλυκά Και η βοληξένη έφερε ψημένα κηδόνια Σε μαύρη λιωμένη ζάχαρη Με τον ερχομό του καλοκαιριού ο Χριστόφορος πάντρεψε και τον Εύμολπο για δεύτερη φορά με μια που είχε χειρέψει επίσης νέα και τρία χρόνια αργότερα με κάποιες επιφυλάξεις την αρχή πάντρεψε και τον ησύχιο με την χείρα ενός τζαγκάρι. Ο τόπος ησύχασε για κάμποσο καιρό από τις ιστορίες του και οι απόγονοι στο μεγάλο σπίτι πλήθαιναν και πλήθαιναν τόσο που κάποιες άτεκνες πονεμένες γυναίκες κατέβαιναν από άλλες γειτονιές ή και από άλλα μέρη για να ρωτήσουν τον Χριστόφορο πώς γίνεται και στο σπίτι του γεννιούνται τα παιδιά σαν τα κουνέλια. Οι γυναίκες, οι κόρες, οι νύφες του, όλες γενοβολούσαν. τύπια σε ποιο ποτάμι τις ράντισαν. Πού είναι αυτό το ποτάμι να πάνε να πιούν κι αυτές μια σταγόνα. Μάτια δεν έχει ο Θεός, σε αυτές να μην δίνει τίποτα... Και άλλες, να τα πετάει με τις χούφτες Ρωτούσαν και περίμενα στα αλήθεια να μάθουν κάποιο μυστικό Κάποια μέθοδο άγνωστης αυτές Και του Χριστόφορου ο νους έκανε παϊρά αφελά του Στο άκουσμα εκείνου του ποταμού που ράντιζε τις γυναίκες Χειρίστε στα σπίτια σας Μπορεί η ατυχία να μην είναι σε εσάς Να είναι στον άντρα σας Προσπαθούσε να τις παρηγορήσει για στείλτε το να κοιταχτεί σε έναν γιατρό Μπορεί αυτός να φταίει <Κι> Μα ποιος να διανοηθεί τότε Ότι μπορούσε κι ένας άντρας να φταίει Που η γυναίκα του δεν έκανε παιδιά Αχ, ah, ξέρεις και δεν θες να μας το πεις Είναι ακριβό το μυστικό σου φαίνεται Και εμείς φτωχέ του έλεγαν με παράπονο εκείνες Τόσο που θόλωνε μέσα το κεφάλι του Από αγάπες και εγκαλιές Με τούτε τις αδικημένες Τις τόσο διψασμένες για παιδί Και χείρο άλλωστε ο ίδιος Μα το έφορο ποτάμι έφερε και καινούργιες λύπες στην οικογένεια. Χάθηκε πρώτα-πρώτα μια αδελφή του, η Μαριχό, μια ιδιαίτερα άτυχη και πασανισμένη γυναίκα, που θα ήταν δεν θα ήταν τότε 35 ετών και μοιάζε με 45. Είχε χαλάσει τον κόσμο για να την πάρει κάποιος που δεν τον ήθελαν οι δικοί της, παρά ήταν καυγατζής και μέθυσος, και αφού την πήρε την έφαγε. Το έλεγαν και το πίστευαν. Της έφαγε το σηκώτη Και στο τέλος Αφού κράτησε δηλαδή αυτό το βάσανο δέκα χρόνια Και γεννήθηκε στον ένατο χρόνο και ένα αγοράκι Την άφησε κλειδωμένη σε μια σοφίτα Άρρωστη και μισότρελη Και κατέβηκε αυτός να ζήσει με τη μάνα του Την μαριγό δεν μπορούσε να πάει να την δει κανένας δικός της Μάνα και γιος από κάτω τους έδιωχναν όλους Είχαν και ένα σκυλί Και όταν πλησίαζε κάποιος Άβγεζαν και οι τρεις τους Την κατηγορούσαν και από πάνω Πως έπαθε αυτό που της άξιζε η κοκόνα μαριχό Αφού αυτό, αφού εκείνο Μα ποιος τους άκουγε Της νικοθαντούσε ανασύστολα Ούτε παιδί δεν πίστευε σε αυτά που έλεγαν Ο Χριστόφορος είχε κάνει προσπάθειες να πιάσει τον άντρα της με το καλό, με το μαλακό. Πήγαινε κάθε τόσο και του θύμιζε τις παλιές καλές νύχτες που ο διάβολος να τις κάνει καλές, όταν, αραβωνιασμένος ακόμα με την αδερφή του, ερχόταν σπίτι τους μαζί με φίλους του να την δει. Μα ο πεθερός του Λουκάς τον έδιωχνε γιατί ήταν σκνίπαστο με θύση και αυτός και η συνοδεία του και στο πέρασμά τους δεν άφηναν τίποτα όρθιο. Εκείνος βέβαια επέμενε να μπει μέσα να δει την αραυνιαστικιά του. Φώναζε με όλα του τα πνευμόνια πως είχε αυτό το δικαίωμα. Φώναζε ένα σωρό. Είχαν δεν είχαν σχέση με την αραυνιαστικιά του. Και είμαι αρρηγό από πάνω τρομαχμένη για να μην ατακούει όλα αυτά και γιατί εκείνος με στον παραλογισμό του μπορούσε καμιά ώρα να ανάψει και φωτιές... Πήγαινε και ξυπνούσε τον αδερφό της τον Χριστόφορο... ως πιο μεγάλο και καλόβολο... και τον παρακαλούσε να κατέβει κάτω να το συμφιλιώσει Για κατήρη της αδερφής του αυτός πήγαινε. Πήγαιναν από πίσω και τα παιδιά του... ή τα μικρότερα αδέλφια για να δουν. Μέσα στην άγρια νύχτα γίνονταν αυτά... όταν ο κόσμος ήθελε να ησυχάσει λίγο. Και μόλις ο μεθυσμένος έβλεπε τον Χριστόφορο... ξεχνούσε την μαριγό και τον του. Κι άρχιζε άλλου είδους πανηγύρια. Εσένα θέλω, φώναζες στη κουνιάδα του, για σένα ήρθαμε εδώ. Έλα, hop, hop, ακόμα μια γύρα, έτσι μπράβο. Για λίγο χώρο ήρθαμε, όχι για να σας φάμε. Κι είχε δεν είχε όρεξη ο Χριστόφορος άρχιζε τα χωροποιητά μαζί με αυτόν και τους ομοίους του, έκανε ό,τι ήθελαν. Ψηλά τα χέρια, ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Άλλη μια γύρα, άλλη μια γύρα. «Να τραγουδήσει κι αυτός, ας τραγουδήσει κι αυτός». Έμπαιναν στο χώρο και τα μικρότερα αδέρφια και τα παιδιά του, αλλού ο χορός δηλαδή κι αλλού το πόδι, αλλού η φωνή κι αλλού ο σκοπός. Κανείς δεν ήξερε τι κάνει, πού πατάει, μα υποτίθεται πως γίνονταν όλη μια ψυχή κι άγγιζαν την αληθινή ομοφροσύνη. Κι αυτό ήταν όλο. Έφευγαν μετά εκείνοι και τους άφηναν, ήσυχους και ζαυλακωμένους». Και σε μια δυο νύχτες πάλι τα ίδια Πάλι τους έφτιανε το μεράκι να περάσουν να δουν την μαριγό. Πέντε χρόνια κράτησε εκείνος ο χλυρός Αραβώνας Πέθανε εντομεταξύ ο Λουκάς Συν τα δέκα του γάμου που ακολούθησε Πήγαινα λοιπόν τώρα και του θύμιζε αυτά ο Χριστόφορος... που καμιά ευχαρίστηση δεν του έδινε να τα θυμάται. «Εγώ ποτέ δεν σου πήγα ενάντια», του έλεγε. «Ο πατέρας μου μπορεί να μη σε χώνευε και πολύ... μα εγώ χατήρι δεν σου χάλασα, πάντα με τα νερά σου πήγαινα». Και βέβαια, του τα έλεγε έτσι... με την ελπίδα να τον αφήσει να δει την άρρωστη αδελφή του... ή έναν άγκη, μα αυτό θα ήταν ευχής έργων... να την πάρει πίσω στο πατρικό τους να την βγάλει από την κατοχή του. Και μόλις γίνει καλά, θα την ξαναπάρεις. Δικιά σου θα είναι πάλι. Γερί θα στην φέρω εγώ ο ίδιος σε αυτό το σπίτι. Του έλεγε, φτάνοντας στο σημείο, να γελιοποιεί τον εαυτό του με τέτοιες υποσχέσεις, προκειμένου να τον μαλακώσει λίγο. Γιατί ήταν το πιο ξέρω και αγύριστο κεφάλι εκείνος ο άνθρωπος. Εκείνος ο κέρβερος, που μπροστά του οι δικοί μας, όπως παραδέχονταν κάτι με τραβόξιλα. Αλλά όχι και ως αυτό το σημείο, μπροστά του οι δικοί μας είναι αγκελούδια με φτερά. Πράγματι, όχι ως αυτό το σημείο. Και δεν είναι μέσα στις προθέσεις μας να αφανίσουμε από προσώπου γη εκείνον το στριμμένο και ανάποδο άνθρωπο ή να μπουν μαζί τους τον κατάλογο όλοι οι άντρες. Δεν αποκλείεται να πέρασαν γυναίκες χειρότερες από αυτόν τον πλανήτη είναι να υπάρχουν άλλοι που μπροστά τους αυτός θα οχριούσε. Πάντως ήταν αυτός που ήταν. Από εκείνη την κάστα των συφοριασμένων που... και μια τριανταφυλιά αναφύτρωνε κατά λάθος την ψυχή τους... αυτοί θα έτρωγαν τα αγκάθια για να τσιμπούν με τα τριαντάφυλλα. Κι αν όσο ήταν νεότερος ταλαντευόταν μέσα μεθύσια του... και μετρίαζε κάπως την αθλιότητά του με το πέρασμα των χρόνων... Έγιναν όλα τρισχυρότερα Και δεν μπορούσε ούτε η μάνα του Με την οποία άλλωστε τέργεζε σε πολλά Να του ζητήσει μια χάρη Και ψηλά από εκείνο το παράθυρο Με τις σιδερένιες βέργες Έβγαιναν μόνο τα βόγγητά Και ο Βίχασης μαριγός και πότε-πότε τα χέρια της. Είχαν περάσει μήνες που δεν την είχε δει ένας δικός της. Όσο για το παιδάκι της, εκείνος άμπος το είδε ή το άκουσε κανένας. Σκύλιασε ο Χριστόφορος όταν κατάλαβε πως δεν είχε να κάνει με έναν στραβό και πεισματάρι άνθρωπο, έστω με έναν κακόβουλο και μοχθηρό, αλλά με κάποιον φαύλο που βασάνιζε μια γυναίκα, όχι επειδή την αγαπούσε ή την μισούσε, μα επειδή ήταν ανίκανος Για οτιδήποτε άλλο Και ένιωσε να στριμώχνεται ιδιαίτερα Όταν ήρθε και του είπε κάποιος Πως άκουσε τη μαριγώνα Να φωνάζει από το παράθυρο Πείτε στον Χριστόφορο να έρθει Τι περιμένει να πεθάνω ακόμα κι αν του το αυτό σαν καλοθελητής και να ξύσει την πληγή ή να ανάψει τα φυτήλια, ο Χριστόφωρος κατάλαβε ότι τα όρια της υπομονής και ανοχής είχαν τελειώσει, ότι η να αναψει τα φυτηλια ο χριστοφορος καταλαβε οτι τα ορια της υπομονης και ανοχης ειχαν τελειωσει οτι η μαρηγο τον φώναζε από την κόλασή της και ότι ή θα έπρεπε να σκοτώσει τον γαμπρό του ή να βρίσκε έναν οποιονδήποτε άλλον τρόπο να πάει κοντά στην αδελφή του. Με κίνδυνο να προβεί στην πρώτη και έσχατη λύση ο καιρός τον βοήθησε να κάνει το δεύτερο. Ήταν χειμώνας πάλι. ώς και ο άλλος από κάτω σπάνια έβγαινε Η μάνα του, όπως όλα έδειχναν, είχε πέσει στο στρώμα Και το λυκόσκυλο που είχαν για να φυλάει όλο το σπίτι Το βρήκε ένα πρωί κοκαλωμένο μες τα χιόνια Έβρισε, έφτισε, το κλότζισε, μπας και ξυπνήσει Μα δεν έδειξε να λυπάται και πολύ Ούτε ο Χριστόφορος Έφερε το άλλο βράδυ μια ψηλή ξύλινη σκάλα Και ανέβηκε ως το παράθυρο της Μαρηγός οι κάθετες, οι φέργες ήταν σκουριασμένες και με λίγη προσπάθεια λύγησε τις μεσαίες μα δεν μπορούσε να περάσει, δεν έφτανε το άνοιγμα δεν θα ούτε κι αν τις όλες ενώ εκείνη από μέσα τον κοίταζε τρομαγμένη και διπλωμένη σε μια γωνία Εκείνη ήταν το φάντασμα της αδερφής του, όχι η ίδια μια σκιά είχε μείνει που έφτυνε αίμα στα μαντήλια της την κάλεσε κοντά του, της έβγεσε τα δύο χέρια λέγοντας «Ήρθα, μη φοβάσαι» Μα τον έλυζε η τροπή που άργησε τόσο να έρθει Δεν είχαν όμως καιρό για περισσότερα Θα τα στο σπίτι με την ησυχία τους Τώρα έπρεπε να βιαστούν Το παιδί πρώτα, είπε η Μαριχώ Του έδωσε το αγοράκι της Εκείνο χωρούσε και πως στενότερο άνοιγμα Και αυτός της υποσχέθηκε πως θα γυρνούσε σε λίγο μαζί με έναν άλλον αδερφό τους... για να την πάρουν κι αυτήν. Θα έφερναν και σκηνή μαζί τους. Θα την κατέβαζαν με το σχοινή. Μα τι έλεγε μες στην ταραχή του. Αν μπορούσε η Μαρηγό να βγει από εκείνο το παράθυρο... και να κατέβει τον τοίχο με σχοινή... θα μπορούσε να τον κατέβει και με τη σκάλα. Το θέμα ήταν το παράθυρο. Μόνο αν έβγαζαν αυτά τα παλιοσίδερα. «Όχι, αυτά δεν βγαίνουν», του είπε, αλλά υπάρχει κι άλλη πόρτα στο σπίτι μια πόρτα από πίσω δε θυμάμαι μόνο από εκεί αν την βρω της είπε να προσπαθήσεις να την βρει και να βγει από εκεί να τον περιμένει κάτω καλά αντιμένη, τυλιγμένη της είπε σε ποιο σημείο δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι σίγουρη, δε θυμάμαι φόντιξε γεμάτη φόβο και αμφιβολίες η μαρηγό, ενώ όσο αυτός άρχιζε να κατεβαίνει πίσω τη σκάλα με το παιδί στην αγκαλιά του προσπάθησε να θυμηθείς δεν έχουμε ώρα για χάσιμο της είπε «Προσπάθησε, μη φοβάσαι, θα ξανάρθω, θα ξανάρθω οπωσδήποτε» «Πότε, απόψε, σε λίγο» Μα για να ξανάρθει με έναν αδελφό του και περισσότερα εφόδια ο καιρός δεν το βοήθησε καθόλου Το χιόνι έπεφτε πολύ πιο πυκνό τώρα και σαν σφούρα το στίφλωνε, του πήγαινε πίσω ή επί ταυτά και μόνο η σκέψη ότι η Μαρικό τον περίμενε και αγωνιούσε μόνο αυτό Δεν τον έβγαλε εντελώς από τον δρόμο του Και έφτασε πάλι εκεί μας σαν να είχαν περάσει μέρες Το χιόνι που είχε πέσει στο διάστημα όσο να πάει και να ξανάρθει Δεν τον άφηνε να αναγνώρισει πολλά πράγματα, τίποτα σχεδόν Και η ξύλινη σκάλα που την είχε ξαπλώσει στο έδαφος πίσω από το σπίτι Δεν φαινόταν πουθενά την είχαν αφανίσει τα χιόνια Ψάχνοντας τη σκάλα έψαχνε εκεί για την Μαρηγό Μήπως είχε κατέβει Μήπως βρήκε την άλλη πόρτα Φωνάζοντας πνιχτά Μαρηγό, Μαρηγό, μακούς Ούτε ο αδερφός του τον άκουγε Που τον ακολουθούσε Και έψαχνε και εκείνος Βρήκαν τη σκάλα τέλος πάντων Την τύναξαν από τα χιόνια Και την ξανάστησαν κάτω από το παράθυρο που και από αυτό δε φαινόταν παρά μια μαύρη τρύπα. Άρχισε να ανεβαίνει πάλι, με ένα σωρό κινδύνους να ξεφύγει η σκάλα. Την βαστούσε βέβαια ο αδελφός του από κάτω, μα εκείνον ποιος το βαστούσε. Ο στρόβιλος του χιονιού του ζάλισε, απειλούσε να τους πάρει και τους δυο με τη σκάλα μαζί και στα μισά της ανάβασης άκουσε τον δείχα της από μέσα. Σαν να πίεζε τον εαυτό της να δείξει αλλιώτικα σαν να να του πει «Μην ανεβαίνεις άλλο». Το κατάλαβε, μα δεν γινόταν να κάνει πίσω. Ήταν κι ο άντρας της στο δωμάτιο. Τον περίμενε πίσω από τα λυγισμένα σίδερα. «Ήρθα να την πάρω», του είπε ο Χριστόφορος, «Ή μου την δώσεις με το καλό» Έχει τα μαύρα χάλια της γι' αυτό την έχω εδώ μέσα, του είπε εκείνος. Δεν βλέπεις. Αν την άφηνα κάτω, θα μας κολούσε όλους. Η μάνα μου κιόλας κόλλησε. Τι θέλετε, να κολλήσει όλος ο κόσμος. Βγάζει αίμα από το πρωίο στο βράδυ. Αυτή είναι η δουλειά της. Χερές γυναίκες βγαίνουν βλέπω από το σπίτι σας, ζαφίρια, όλες μία και μία. Και αυτή η καλύτερη. Αυτά έχεις καιρό να τα πεις κι αύριο. Δώσε την αδερφή μου τώρα, του είπε ο εμείς εκείνο το σπίτι δεν φοβόμαστε τις άρρωστες. Τι να τις φοβάστε, ηρωνεύτηκε ο άλλος. Φοβάται η λέπρα τους λεπρούς. <laughs> την έπιασα που έψαχνε την πόρτα. Ποια πόρτα, την άλλη. Ποια άλλη. Εγώ μια πόρτα έχω στο σπίτι μου, δεν χρειάζομαι κι άλλη. Άκου έψαχνε την άλλη πόρτα. Δεν είναι και στα μυαλά της πια. Πάρτην. Του την έδωσε. Από εκεί που τόσα χρόνια, τόσους μήνες Της έπινε το αίμα στα αγώνα στα αγώνα Και δεν άφηνε να την πλησιάσει άνθρωπος Έφνης, άβησος η ψυχή Την έδινε πίσω στους δικούς της Με την ευκολία που θα ξεφορτωνόταν ένα μικρό σακί από τους ώμους του και για την Μαριγό ήταν κεραυνός όχι μόνο για τον Χριστόφορο κατέβηκε πάλι πίσω την ανεμόσκαλα παραδέρνοντας με την άσπρη θύελα και όρμησε μέσα στο σπίτι από την κανονική πόρτα ανέβηκε σαν σύμφωνας στη σοφίτα αγωνιούσε μήπως τον περίμενε εκεί άλλη έκπληξη να την βρήκε μόνη διπλωμένη στα τέσσερα κολλημένη στον τοίχο «Σήκω αδερφοί μου πάμε να φύγουμε» της είπε «πάμε στο πατρικό μας, και εκείνη φοβόταν, του έλεγε πως είναι ψέματα, ψέματα. Μέχρι που την κατέβασε σκαλή-σκαλή από τις μέσα άθλιες σκάλες, μέχρι που την έβγαλε από εκείνη την παλιόπορτα και την σήκωσε στα χέρια του, αφού την τήληξε στις κουβέρτες που του έδωσε ο άλλος αδερφός, για να την πάνε πίσω στο πατρικό τους, η Μαριγό δε σταμάτησε να ψιθυρίζει αλαφιασμένη, πως είναι ψέματα, ψέματα, ή να ρωτάει που είναι το παιδί της, που είναι η χτένα της να χτινιστεί λιγάκι, αν ξέρει ο πατέρας τους πως θα την δει σε τέτοια χάλια. Δεν ζει ο πατέρας μας, Μαριγώ, πάνε δώδεκα χρόνια, πως σου ήρθε να ρωτάς τέτοια πράγματα, της έλεγαν τα αδέρφια της. Και στο μισό δρόμο την άκουγαν να σιγκοκλέει για τον πατέρα της που πέθανε, και να ζητάει γνώμη για το βάρος καθώς πήγαινε από τα χέρια του ενός αδερφού στον άλλον, από τη μια αγκαλιά στην άλλη, και στο μεταξύ ξημέρωνε, γιατί ήταν ένας γυρισμός πολύ δύσκολος, αργός, ατέλειωτος. Τα χιόνια έφταναν ως τα γόνατα, ως τους μυρούς, όσο κι αν πάλευαν ο ένας να ανοίγει δρόμο και ο άλλος να ακολουθεί, χρειάστηκε να σταματήσουν για καλά κάποτε, να περιμένουν μήπως φανεί και κάποιος άλλος να τους βοηθήσει. Είχαν να κάνουν ακόμα άλλη τόση απόσταση. Την μαριγό για να μην κρυώνει. Έβγαλαν και οι δυο τα χοντρά τους και την σκέπασαν πάνω από τις δυο κουβέρτες που την τύλιγαν. Μα η μαριγό στάθηκε άτυχη ως το τέλος. Την έφεραν πίσω στο πατρικό της και δεν ήξεραν πως κουβαλούν μια πεθαμένη. Νόμιζαν πως κουράστηκε και κοιμήθηκε, πως βάραινε τόσο στα χέρια τους από τα πολλά σκεπάσματα, από το κρύο που βάρενε και τα δικά τους μέλη. Κι αν το σώμα της γινόταν όλο και πιο ασήκωτο, πιο άκαμπτο, δεν τους είχαν μείνει δάχτυλα, είχαν ξυλιάσει για να ανοίξουν τις κουβέρτες να δουν. Την άνοιξαν, μια γεκαλή στο σπίτι ή άλλη που περίμεναν, πάνω στο πρώτο κεφαλόσκαλο. και έπεσαν πάνω της με οδυρνούς. Κάτι χρόνια πριν, έτσι πάλι, με κάποιες διαφορές στις λεπτομέρειες, ίσα ίσα για να τονίζονται τα κοινά σημεία, είχαν φέρει την έφθα από τα χωράφια. Γυναίκες ακατάληπτες σε αυτό το σπίτι Όλες μία και μία Λες και δεν υπήρχαν κρεβάτια για αυτές Δεν υπήρχαν πιο μαλαϊκοί τρόποι να αποχωρήσουν Αποχαυνομένος ο Χριστόφορος Δεν μπορούσε να μην θυμάται τα λόγια εκείνου του αχρίου που του έδωσε πίσω την αδερφή του όταν πια δεν της έμεναν και πολλές ώρες ζωής εκείνα τα λόγια για τις γυναίκες ζαφύρια και αυτή η καλύτερη του είπε όντως αν και όχι όπως το είπε εκείνος η μαρίγο είχε ξεπεράσει και την έφθα την Πετρούλα κατά πολύ και άλλες παλιότερες εκείνες τουλάχιστον τι τουλάχιστον τι σημασία είχε να τα θυμάται πάλι από την αρχή, να συγκρίνει τα ασύγκριτα. Όλοι έχουν βάσανα, αλλά σε μερικές πόρτες τα καρφιά είναι πολύ φαρμακερά. Έτσι είχε πει η Πολυξένη, κι αυτό έφτανε. και ο κάθε καινούριος θάνατος έκλεβε απλώς λίγη λάμψη από τον προηγούμενο. Όπως και η Πολυξένη έκλεβε από αυτόν τις σκέψεις του. Όταν γύρισε το λαιμό της ένα ράκος και τον ρώτησε πνιγμένη στα δάκρυα, και τώρα πια θα ξεπεράσει και την μαριγό μας. Πια αδερφούλη μου, γιατί άλλος αξίωσε ο Θεός. Ήταν αυτό ακριβώς που σκεφτόταν και εκείνος, μα δεν τολμούσε να το πει όπως το είπε εκείνη. Σς, μην μιλάς έτσι, την αποπήρε. Αυτό το μας την έφαγε. Περιμέναμε όλοι να φτάσει στο αμύν για να την θυμηθούμε. Την μαριγό μας. Έτσι θα γινόταν, του είπε η πολυξένη. Δεν βγάζω καμιά ευθύνη από το κεφάλι μου Μα έτσι θα γινόταν Τα φαρμακερά καρφιά μπαίνουν απ' την αρχή στους διαλεχτούς. Κι η Μαρηγό ήταν διαλεχτή. Η Μαρηγό, η Μαρηγό Είχα να την Το κάλπασμα του χτικιού της τους άφησε κουφούς είχε να έρθει επίσκεψη στο πατρικό της κάτι εξάμηνα. Ο παιδί της δεν ήξεραν αν είχε βαπτιστεί, πότε, πού το γέννησε, ποιος έσκυψε από πάνω της να την βοηθήσει. Πίσω από ένα παράθυρο όλα, φούτε ούτε ο ήλιος έστελνε κατά τις ακτίνες του. Όλα μόναχοι σε μια τρύπα κόλασης, όταν και στον παράδεισο κανείς δεν κάνει μόνο. Η μαριγω η μαριγό, αν πέθανε κάποιος καλύτερη ώρα της ζωής του, όταν όλα πήγαιναν καλά και τον περίμεναν τα όρημα χρόνια και τα γλυκά γεράματα, έκλεγαν και ξανάκλεγαν για αυτή την αδικία, για αυτά που δεν πρόλαβε να χαρεί από τους κόπους του να δει να μάθει. Μα όταν τελειώνει κάποιος όπως η μαριγόμε τα χιόνια, στην αγκαλιά δυο αδελφών της έστω, εκεί τι να πρωτοκλάψουν, γιατί να γονίξουν περισσότερο, για αυτά που δεν πρόλαβε να ζήσει. Ή για αυτά που έζησε. και ο καιρός δεν τους άφηνε να την θάψουν, ούτε αυτό. Ήταν ένας χειμώνας χωρίς προηγούμενο, κανείς δεν θυμόταν τέτοια χιόνια. Χέρια να τη σηκώσουν υπήρχαν πολλά, μα που να πατήσουν για να την πάνε στο τελευταίο τη σπίτι. Τα χιόνια ως το άλλο πρωί. Είχαν ξεπεράσει τον πόη του ανθρώπου. Τα κάτω παράθυρα των σπιτιών δεν έβλεπαν χιονισμένους δρόμους ή χιονισμένες αυλές, μα είχαν καπακωθεί από τα χιόνια. Οι έξω και οι μεσόπορτες δεν άνοιγαν. Και όσες είχαν μείνει ανοιχτές, έκλεισαν από τα χιόνια. Δεν μπορούσαν να βγουν ούτε για τις φυσικές τους ανάγκες. Πού να φωνάξουν μαραγκό για το ξυλάλογο. Πού βρεθεί παπάς να την διαβάσει οι συγγενείς. Να την ξεπροβοδήσουν Ποιος να ανοίξει τον δρόμο Για να περάσει και η πιο μικρή πομπή Χειμών, χειμών Σκληρός, τραχής και αμφύροφος Συνήθιζε να λέει κάθε χειμώνα ο Χριστόφορος Τρίβοντας τα χέρια του δίπλα στη φωτιά Μα πού να το και φέτος Που ήταν πιο σκληρός και πιο τραχής Από κάθε άλλη χρονιά Αλλά καθόλου αμφύρωπος. Τρεις μέρες είχαν περάσει που την έφεραν πίσω στο πατρικό της και ακόμα εκεί την είχαν Σε ένα άδειο δωμάτιο ξαπλωμένη Τυλιγμένη στις κουβέρτες που είχαν κοκαλώσει μαζί της Ανέβαινε πότε πότε κάποιος να την δει Έμενε δυο στιγμές μαζί της και έφευγε Ούτε άσπρος λύκος δεν θα μπορούσε να μείνει περισσότερο εκεί Και η μαριγό το περνούσε κι αυτό Ούτε μιλούσε Ούτε παραπονιόταν Τους έσφεζε Καλύτερα να πέθαιναν κι άλλοι δυο Παρά μόνο αυτοί και έτσι Την τέταρτη ημέρα το χιόνι σταμάτησε Έπεσε τώρα ξεροπαγωνιά Και την έκτη αποφάσισαν να την πάνε χωρίς διαβάσματα, χωρίς καν φέρετρο, μόνο η δική της και μόνο όσοι από αυτούς είχαν τα κότσια για μια πορεία μέσα στους πάγους, ως πέρα στους πρόποδες του βουνού που ήταν το νεκροταφείο. Κολγοθάς. Δεν φορούσαν παπούτσια. Αν φορούσες παπούτσια εκείνες τις ημέρες και έβγαινε με αυτά, δεν ξανά από τα πόδια σου. Μα ήταν και το άλλο. Ότι και οι πιο ανώμαλες όλες βλιστρούσαν σε εκείνα τα γυάλινα, φαρμακερά μονοπάτια και σε έριχναν. πόσο μάλλον αν σήκονες και νεκρό στα χέρια σου. Κομμάτισαν λοιπόν κουβέρτες και άλλα μάλινα. πήλιξαν σε αυτά τα πόδια τους, έβαλαν και ξερά χόρτα μέσα και στάχτες. Τα έδεσαν με χοντρές τσίβες και ξεκίνησαν. Τρία αδέρφια της και άλλα τόσα ξαδέρφια. Και αυτή μία, επτά. Πήραν και τρία μεγάλα φτιάρια αλεστώσες αξίνες ετοιμάστηκε και η πολυξένη μα μετά από τριάντα βήματα γύρισε πίσω σαν πως τι θα άλλαζε αν το έβαζε πείσμα να πάει κι αυτή η άλλη έφευγε χωρίς ανάγκες χωρίς μεμψημυρίες νύχτωσε όσο να τελειώσουν κι ούτε φεγγάρι δεν βγήκε να τους δει την κύρισαν όπως ήταν τυλιγμένη Μια νύχτα παραπάνω σε αυτή τη γη, μια νύχτα λιγότερο. Ασύγκριτη Μαριό. Συνήθως, μετά από κάθε θάνατο, τότε τουλάχιστον και παλαιότερα σε εκείνα τα μέρη, άδειαζαν το μεγάλο πιθάρι με το νερό που είχαν στο σπίτι. Το άδειαζαν, γιατί εκεί μέσα, λέει, βουτούσε και ξέπλαινε το σπαθί του ο χάρος, μόλις έκοβε την ψυχή. Ξέπλαιναν λοιπόν κι αυτοί το ευρύστομο πύλινο δοχείο τους, να φύγουν όλα τα αίματα και το ξαναγέμιζαν με φρέσκο καθαρό νερό. Το ίδιο έκαναν και με τις απλές τάμνες τους όσοι δεν είχαν πιθάρια και στις τάμνες χωρούσε το σπαθί και σε μια κανάτα εν ανάγκη. Ο χάρος μπορεί να μην χαριζόταν σε εκείνους τους ανθρώπους εντούτοις έβρισκε πάντα καθαρό νερό να ξεπληθεί μετά την πράξη του. Ακόμα το δωμάτιο όπου είχε συντελεσθεί αυτή η άλωση, η τελευταία σφαγή το ασβέστοναν και εκείνο γιατί και στους τείχους κατά την πίστη τους είχαν φτάσει τα αίματα και μέχρι το ταβάνι είχαν πτσιλήσει. και ας μην τα με τα μάτια τους, μήπως έβλεπαν τον ίδιο το χάρο, η μία και μοναδική στιγμή που θα τον έβλεπαν θα ήταν ήδη δική του και όχι δική τους. Αυτοί έκαναν αυτά που ήξεραν, ας μην το νομίζουμε απλοϊκά ή λίγα». Είχε θελήσει λοιπόν και η πολυξένη να διάσει το πιθάρι τους και να σπρίσει κάποιον τοίχο, έτσι στην τύχη και συμβολικά για την μαριγό με την πίστη ή την ψευρέστηση πως αφού δεστάθηκαν στάθηκαν άξιοι να κάνουν κάτι για εκείνη πριν, ας το έκαναν τώρα, έστω τώρα. Θα ήταν μια εξηλαίωση για το σπίτι. Άλλωστε κι άλλοι χάνονταν σαν τα σκυλιά και άλλοι δεν έσβηναν στην κλίνη τους αλλά τους έφερναν έτοιμους και αγνώριστους απ' έξω από μια ποιος ξέρει πόσο έξαφνη και βίαιη αργή ή ραγδαία συνάντησή τους με το αδιανόητο. Ωστόσο τα πιθάρια και οι στάμνες άδειαζαν πάντα στο κατόπι τους και από έναν τουλάχιστον τείχο σε όλο το σπίτι ξαναπερνούσε μια άσπρη στρώση. Έφτιαχναν τα εικονικά γιατί ενδεχομένω είχαν δει οι άλλοι πριν από αυτούς... κάποιες εικόνες που δεν φτάνουν ως εμάς. Μα η πολυξένη πώς να κινήσει το πιθάρι. Το νερό είχε γίνει κρίσταλλο. Θα δυσκολευόταν και να σπαθεί να το τρυπήσει. Πήρε ένα σφυρί και άρχισε τσακ-τσακ-τσακ... να χτυπάει την παγωμένη επιφάνεια. Την τσάκισε σε ένα δυο σημεία. Σχηματίστηκαν κατιδικτύωτα πλέγματα και από κάτω κινήθηκε λίγη ζωή. Έπιεσε μερικά κρυσταλάκια και σταγόνες και τα τίναξε γύρω της, αλλά τίποτα δεν γινόταν. Και ποιος τείχος να σπιστεί που ο ασβέστης ήταν πέτρα και η τύχη γυαλιά, τα όλα για την άνοιξη ή για την πρώτη μέρα που θα άνοιγε λίγο ο καιρός. Μα όσο να γίνει αυτό, έγιναν κι άλλα. Δώδεκα μέρες μετά την Μαρηγό Χάθηκε από τα χιόνια και ένας θείος τους, ο Ηλίας Αδελφός του πατέρα τους, Λουκά Ζούσε δίπλα, κολλητά τα σπίτια Δεν τόλμησαν οι δυο γη του να πάνε στο βουνό για ξύλα Και πήγε αυτός Κάποια νύχτα τον έχασαν Κι αυτόν και ένα άλογο από τον στάβλο Πήκαν να τον γυρεύουν εδώ και εκεί Μα ξανάρχισαν να πέφτουν πυκνές γοριές νυφάδες, Να υπεριψούνται πάλι το έδαφος και να περιδυνείται ο τόπος και γύρισαν σπίτι τους άπρακτοι. Τον περίμεναν τρεις ολόκληρες μέρες. Το χιόνι σταματούσε και ξανάρχιζε. Αυτοί κινούσαν και ξαναγύριζαν, φωνή δεν έβγαινε από το στόμα τους. Την τέταρτη φάνηκε ο πατέρας τους πάνω στο άλογο με δυο αγκαλιές ξύλα από εδώ και από εκεί. Το άλογο βάδιζε πολύ σιγά, και πριν καλά καλά περάσει την έξω πόρτα Κι όσο να βγουν αυτοί από μέσα σωριάστηκε. Μα στη ράχη του Στητός και αυλητικός ο πατέρας Έφεσε αργά στα πλάγια Βαριά, μονοκόμματα Όπως πέφτει μια κολόνα, Από το γύσο του καπέλου του Κρέμονταν μικροί στα Από τα ρουθούνια Ως τα χείλια του Διωριά και απάγου Τα μάτια του μισόκλειστα Ακίνητα Λαμπύριζαν στις βλεφαρίδες κρυστάλλινη κόκκι Μας παίζει χοντρό παιχνίδι σκέφτηκαν τα παιδιά του Ελπίζοντας πως πάγωσε μόνο το σώμα του και θα ξεπάγωνε Πως δεν είχε γίνει το τελευταίο Πως θα τον έσωναν, θα είχαν περιθώρια και να τον μαλώσουν Δεν του μιλούσε όσο και αν τον ρωτούσαν Όσο και αν τον άγγιζαν, τον χνώτιζαν στο στόμα Και τον χτυπούσαν στα μάγουλα Ένα ανιψιός του, αδελφό του Χριστόφορου, Κόλλησε το στόμα του στο παγωμένο αυτή, έβαλε από τα πλάγια και τις παλάμες του και φώναξε δυνατά «ΘΙΟ!» και δυνατότερα «ΘΙΟ!». Θα ξυπνούσε και ο Δίας στον Όλυμπο, μα εκείνος δεν ξύπνησε. «Τον χάσαμε», είπε μόνος του. «Τι θείο και θείο φωνάζω!». Τον έφεραν τέσσερις μέσα στο σπίτι, κοντά στη φωτιά, καθιστών στα χέρια τους, όπως τη ράχη του αλόγου δεν είχε τύχει να δουν από κοντά πως είναι το τέλειο άγαλμα κάποιου με την όλη ενδυμασία του και σε κάποια προσφυλή του στάση και το είδαν τότε το κουβάλισαν σαν εργάτες οι πτυχές της μαύρης κάπας του τα μανίκια από μέσα το άκαμπτο παντελόνι τα κορδόνια, το χαλινάρι αλλά και τα σφιγμένα του δάχτυλα το πρόσωπό του με τις ερτίδες και το σκηθρόπο ύφος, τα πόδια του ο λαιμός, ο κορμός, όλα ήταν άγαλμα, όπως σε ένα άγαλμα. Μόνο που αυτό το δικό τους δεν έβγαινε από το άγαλλο ούτε από το αγάλο με. Κέλιωνε σιγά σιγά, μπροστά στην φωτιά, ό,τι μπορούσε να λιώσει από πάνω του, από την όψη του και τον ρουχισμό του. Έλιοναν τα παγωμένα χιόνια, έσταζαν και στέγνωναν. Μα ο ίδιος δεν ξεπάγωσε. Δεν έγειρε καν η ράχη του... ως φέρκος του έστου. Τον κράτησαν κι αυτοί στο σπίτι δυο μέρες. Όχι όπως στη Μαρηγό... πάνω σε μια άδεια κάμαρα... μα κάτω στη ζεστασιά... ανάμεσά τους... στηριγμένο σε σκαμιά και μαξιλάρια... τριγυρισμένον από τις βουβές παρουσίες τους... γιατί ως την τελευταία στιγμή είχαν ελπίδες. Ως την τελευταία στιγμή τους φαινόταν πως ο πατέρας τους γελούσε... πως ήθελε να παίξει έναν σκληρό χιον άνθρωπο... όσο θα άντεχαν τα νεύρα τους και τα δικά του. Η έκφρασή του, η στάση του... όσο κι αν κατέχονταν... από την πιο απίστευτη και τρομερή ακαμψία... διατηρούσαν κάτι... από την πιο ζωντανή... την πιο πικραμένη έκφραση και στάση αυτού του ανθρώπου... όταν μέχρι πρώτη καθόταν πάλι μπροστά στην φωτιά και σώπαινε κοιτώντας στις φλόγες. Μέχρι πρότινος όμως, όχι του λοιπού. Το καθρεφτάκι που έβαζαν και ξανάβαζαν μπροστά στο στόμα του δεν θάμπωνε, όσο κι αν το περίμεναν, όσο κι αν έκαναν προσευχές για να θαμπώσει. Είχε πεθάνει εδώ και μέρες πάνω στο άλογο, φέρνοντας τα ξύλα που πρόφτασε να μαζέψει στο βουνό. Στην δική του κηδεία πήγαν περισσότεροι, οι δρόμοι είχαν γίνει πιο βατοί, ωστόσο ούτε γι' αυτόν βρέθηκε φέρετρο, αν και οι ξυλουργοί ξανάμπαιναν στα ξυλουργία τους. Μα τα γόνατά του δεν ξελίγησαν στο ελάχιστο, το σώμα του δεν άφησε την σέλα». Τον έβαλαν σε έναν πολύ βαθύ λάκο, καθιστόν περίπου, δίπλα στην ισάτυχη ανιψιά του. Τώρα να τα λέτε οι δυο σας και να μην τελειώνετε, κι ούτε που να μας εμά εμάς εδώ καθόλου, τους ευχήθηκε από την καρδιά της η πολυξένη. Είχαν θάψει σε άλλο μέρος και το άλογο, που απλώς έφτασε ζωντανό ως το σπίτι, τους έφερε τον ανθρωπό τους και μετά ξεψύχησε. Και δεν θα φεύγει αυτός ο χειμώνας Αν δεν έπαιρνε και τον έσχατο Κάποιον που όλοι είχαν φτάσει να πιστεύουν Πως τον ξέχασε ο Θεός τον πατέρα αυτού του Ηλία και του Λουκά τον παππού του Χριστόφορου επίσης Χριστόφορο ήταν ο γεροντότερος του τόπου το πιο βαθύ παρελθόν που αναδευόταν ακόμα δίπλα τους και ζούσε τα τελευταία είκοσι χρόνια σε μια από εκείνες τις κάμαρες που ανήκαν στο συνονόματο εγκονό του αν και είχε κι άλλα πολλά εγκόνια συνονόματα και μη μεσήλικες όλοι και μεγαλύτεροι άντρες όσο και γυναίκες που μπροστά του ένιωθαν παιδιά χθεσινοί γιους όχι αν τον Ηλία δεν του είχε μείνει κανένας ούτε κόρες μόνο εγκόνια και τρισέγκονα αυτός λοιπόν ο γεροχριστόφορος που λίγο θα είναι να τον πούμε αιωνόβιο υπήρχε όπω τα δέντρα χωρίς να ρωτάει γιατί χωρίς να το ρωτούν και οι άλλοι γύρω του Κανείς τους δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει Αν έβλεπε ακόμα καλά ή όχι Αν άκουγε ή δεν άκουγε τίποτα Αν επιθυμούσε να πεθάνει πια Ή να ζήσει άλλο τόσο Στο πρόσωπό του έβλεπες τις συγκινήσεις που τον αυλάκωναν Ή τις μνήμες που τον κυβερνούσαν Όπως θα τα έβλεπες και στο πρόσωπο μιας σφίγκας Δεν μιλούσε, δεν απαντούσε στα λόγια σου ενίοτε ναι, όλος ανέλπιστα δεν γελούσε βέβαια ούτε έκλαιγε Δεν ξαφνιαζόταν με τίποτε Από ότι ξάφνιαζε τους άλλους Δεν κοιμόταν καν τις νύχτες Κάθε βράδυ Τον ξάπλωνε κάποιος στο κρεβάτι του Τον σκέφαζε Και μόλις τον άφηνε Ο γέρος σηκωνόταν Καθόταν σε ένα σκαμνί σε μια καρέκλα Με τον παστούνι ανάμεσα στα γόνατά του Και το βλέμμα ψηλά Σαν το τυφλό, τη ρησία Μέχρι να μπει πάλι κάποιος Και να του πει Πολλές φορές δεν ήταν σίγουροι αν ζούσε πραγματικά, αν ανέπνεε. Έμοιαζε σε πέτρα. Αν του έδινες να φάει κάτι, έβλεπες το πιάτο λίγο πειραγμένο. Αν του έδινες νερό, έπινε μερικές ταγώνες. Αν όχι, δεν ζητούσε. Είχαν ξεχάσει πότε ζήτησε για τελευταία φορά. Και η μόνη του ενασχόληση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι... Αν μας το επιτρέπει μια αχανής ύπαρξη, ήταν να βάζει πότε-πότε σε κάποια απόσταση τα χέρια του και να τα κοιτάει, από τη μια όψη και από την άλλη, να τα κοιτάει αντατικά, όπως θα έκανε ένας ορικτολόγος με δυο αγαπημένους του πέτρες, που δεν έχουν πια να του αποκαλύψουν άλλα μυστικά, ή ίσως έχουν. Μερικές φορές κάποιος από τους γύρω του θα έδινε, όπως έλεγε, πολλά για να μάθει τι σκεφτόταν αυτές τις ώρες ο γέρος με τι περνούσε αυτός ο ασύλληπτος καιρός του τόσος και τόσος καιρός Και με το φως του λύκου επανέρχονται Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη